«Το κοινωνικό συμβόλαιο», όπως επεκράτησε να αναφέρεται, γιατί ο πραγματικός τίτλος είναι «Πέρι του κοινωνικού συμβολέου» και αρχικά ο τίτλος επρόκειτο να είναι ουδέτερος, θα ήταν «Πέρι της κοινωνίας των πολιτών», θα λέγαμε σε μια κατά μετάφραση. «Το κοινωνικό συμβόλαιο», λοιπόν, «Η αρχές πολιτικού δικαίου», έργο του πολίτη τη Ζαν Ζακρούσο, εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1762 στο Άμστερντεμ από χειρόγραφο που δεν σώζεται. Σώζεται μια προγενέστερη γραφή, το χειρόγραφο της Γενέβης, πιθανότατα γραμμένο κάπου ανάμεσα στο 1755 και στο 1759. Και μια ενδιάμεση γραφή, περιληπτική όμως, μπορεί να θεωρηθεί το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του Εμήλειου. Ο ρουσό έκανε αυτή την υπερίληψη γιατί πίστευε ότι ο Εμίλιος θα εκδιδόταν πριν από το κοινωνικό συμβόλαιο. Η τελική επεξεργασία έγινε ανάμεσα στο 1759 και στο 1761 υπό την επίδραση του Μοντεσκέ. Η ιδέα για μια μοναδική και άριστη διακυβέρνηση εγκαταλείπεται υπέρ μιας θεωρίας περί των όρων νομιμοποίησης ενός καθεστώτος. Το κοινωνικό συμβόλαιο ξεκινά με μίαν υπόμνηση, όπως την λέει ο Ρούσο. Αυτή η μικρή πραγματεία είναι μέρος ευρύτερου έργου που ανέλαβα στο παρελθόν χωρίς να υπολογίζω τα όρια των δυνάμεών μου και το οποίο εγκατέλειψα εδώ και καιρό. Από τα διάφορα μέρη του μόνο αυτό είναι το πιο σημαντικό και αξίζει κατά τη γνώμη μου να το παρουσιάσω στο κοινό. Το υπόλοιπο δεν υπάρχει πια. Το ευρύτερο έργο, στο οποίο αναφέρω το Ρουσό, είναι η πολιτική θεσμοί και στο ένα το βιβλίο των εξομολογήσεών του ο Ρουσό λέει ξεκάθαρα τι θα πραγματευόταν. Την ιδέα ενός κοινωνικού συμβολέου θα την διαδεχόταν και θα την συμπλήρωνε η ιδέα ενός διεθνού συμβολέου. Το κοινωνικό συμβόλαιο εκδόθηκε 32 φορές στο διάστημα ανάμεσα στο 1787 και στο 1799 και υπήρξε κείμενο αναφοράς για τη Γαλλική Επανάσταση. Η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις ιδέες του. Ωστόσο, η φήμη του ήταν η άλλη όψη της καταφοράς που υπέστη ο συγγραφέας του παρά την απόφασή του να υπογράψει ως πολίτης της Γενέβης και τις υπολογισμένες διατυπώσεις που αναδείκνυαν τη μικρή καλβινιστική δημοκρατία της Γενέβης σε πρότυπο, οι αρχές της Γενέβης αποδείχτηκαν οξυδερικείς αναγνώστες έξου και αποφάσισαν να κάψουν δημοσίως το κοινωνικό συμβόλαιο όπως άλλωστε και τον Εμίλιο εξ του οποίου είχε εκδοθεί ήδη στο Παρίσι αυτή. Ήταν μόνο η αρχή των διώξεων. Επακολούθησαν καύση έργων, λιθοβολισμοί, κατασυκοβάντηση. Ήταν όμως και η αρχή της θανάτον αποθέωσης. Γιατί τίποτα λιγότερο από διώξεις και αποθέωση δεν θα μπορούσε να πυροδοτήσει το διπλό ερώτημα το οποίο θέτει ευθύς εξ αρχής το κοινωνικό συμβόλαιο. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος και παντού βρίσκεται αλυσοδεμένος. Και όποιος πιστεύει ότι είναι κύριος τον άλλον, δεν είναι λιγότερο δούλος. Πώς συνέβη αυτή η μεταβολή? Το αγνό. Τι είναι εκείνο που την καθιστά νόμιμη? Πιστεύω ότι σε αυτό μπορώ να απαντήσω. Κοινωνικό συμβόλαιο λοιπόν Ήδη ο τίτλος δίνει οριστική λύση Σε ένα πρόβλημα ορολογίας Κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα νομομαθεί, φιλόσοφοι, πολιτικοί συγγραφεί Οι πάντες πλην του Βίκο, του Μοντεσκέ και του Σπινόζα Επενδύουν στην παμπάλαια ιδέα Περί ενός κοινωνικού συμβολέου Η οποία ανανεώνεται ριζικά όμω. Επειδή σκέπτονται κατά βάση ακόμα στα λατινικά, κάνουν συχνά λόγο για συμβόλαιο, κοντράκτους, και συχνότερα ακόμη για σύμφωνο, πάκτουμ. Χρησιμοποιούν επίσης πρόθυμα τον όρο «σύμβαση», κονβέντιο, αλλά και τον όρο «συνθήκη», φέντους. Ακόμη και ο ρούσο ο οποίος ξεκαθαρίζει τελικά το ενιολογικό τοπίο, δίνοντας μια για πάντα στη θεωρία το όνομά τη. Κοινωνικό Συμβόλαιο χρησιμοποιεί εναλλακτικά και τον όρο πράξη, act. Πρόκειται πράγματι για τη συμβολεογραφική πράξη ίδρυσης του κράτους. Ασημειωθεί εν παρόδο, μια και μιλάμε για το θέμα του τίτλου στην ουσία, ότι στα ελληνικά το κοινωνικό συμβόλαιο πρωτομεταφράζεται το 1828, πέρι της κοινωνικής συνθήκης ή αρχαί του πολιτικού δικαιώματος. Μετάφρασης Γρηγόριο Ζαλίκος, πρόλογος Κώστας Νικολόπουλος. Το 1911, στη μετάφραση του Ζερβού, ο όρος εμφανίζεται για πρώτη φορά ως κοινωνικό συμβόλαιο. Πρόβλημα ορολογίας, λοιπόν. Και προφανώς, ένα ζήτημα ορολογίας είναι εν τέλει ζήτημα ενιολογικής αυστηρότητας. Για να κατανοήσουμε, λοιπόν, αυτή τη ρευστότητα και τη συμβολή του Ρωσά,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 να δισλούμε μία-μία. Φυσικός νόμος. Την έννοια την έχει επεξεργαστεί συστηματικά ο Αριστοτέλης. Και στο πλαίσιο της χριστιανικής θεολογίας τη μετασχηματίζουν ο Αυγουστίνος και ο Ακινάτης, για τον οποίο είναι πασίδηλο. Ο φυσικός νόμος είναι ένα σύνολο γενικών αρχών που εκπορεύονται από τον αιώνιο νόμο του Θεού. Η ουμανιστική παρεμβολή, που ενεργοποιεί τη στοϊκή έννοια του φυσικού νόμου, θα μετατοπίσει την έμφαση στον άνθρωπο και εν τέλει σε μόνο τον άνθρωπο. Ο πρώτος σημαντικός ορισμός βρίσκεται στο έργο του Ολλανδού νομομαθή και φιλοσόφου γκρότιου. Έζησε ανάμεσα στο 1583 και το 1645. Ο Γκρότιους είναι και ο πρώτος ο οποίος απαντά στο ένα από τα δύο κρίσιμα για την αποσαφήνιση της έννοιες ερωτήματα. Πηγή του φυσικού νόμου είναι ή δεν είναι η βούληση του Θεού. Με δύο λόγια, θα απεμπλακεί το δίκαιο από τις θεολογικές προϋποθέσεις. Ο Γκρότιος πρώτα το παραδέχεται, έπειτα το αρνείται. Το φυσικό δίκαιο, λέει, θα ίσχυε ακόμη και αν δεχόμασταν... κάτι που θα αποτελούσε μεγάλο έγκλημα ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί το φυσικό δίκαιο είναι κανόνας που μας τον υπαγορεύει ο ορθός λόγος... ο οποίος μας γνωστοποιεί ότι μια πράξη... ανάλογα με το αν εναρμονίζεται με την έλογη φύση... Είναι ηθικός απαράδεκτη ή ηθικός αναγκαία. Ο φυσικός νόμος, λοιπόν, αποτελεί έκφραση του λόγου... αφού ο άνθρωπος είναι φύση έλογος. Επιπλέον, ο φυσικός νόμος προϋποθέτει τους ανθρώπους... ως ανθρώπους και μόνο... κάνοντας αφαίρεση των πολιτικών κοινωνιών των οποίων είναι μέλη. Είναι νόμος αφού επιτάσσει. Διακρίνεται όμως από το θετικό νόμο γιατί δεν είναι προϊόν επεξεργασίας του νομοθέτη και επιπλέον γιατί δεν καταπιέζει κανέναν. Εκφράζει γνωρίσματα της εν γέννη ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι λοιπόν ανεξάρτητος από την πολιτική βούληση και αναλύωτο. Φυσικά, όλα αυτά διανοίγουν μάλλον, παρά περιορίζουν το πεδίο πιθανών διχογνωμιών. Φερύπιν, φυσικός νόμος και φυσικό δίκαιο είναι το ίδιο πράγμα εν τέλη. Όχι. Θα πει ο Χόμπς. γιατί κάθε νόμος δεσμεύει, ενώ το δίκαιο αφορά μόνο στην ελευθερία. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης.